Really Καλώς ήρθατε στην απόψινη εκπομπή στι κουβέντε στη Γιάφκα. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε βράδυ από τις 10 έω τις 12 η νέα της ώρα. Από το διαδικτυακ... διαδικτυακό σήμα, το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σήμα του Radio τη Regim <Κι> με δυνατότητα επικοινωνία live, δηλαδή μπορεί να επικοινωνήσετε με το Jim Fragma με την εκπομπή κουβέντα Γιάφκα. Στο Wire, ένα μέσο επικοινωνίας, αν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορεί να βρείτε τον λογαριασμό της εκπομπής με το ομόνιμο nickname, δηλαδή κουβέντα στη Ιαύκα, στα ελληνικά, με το K κεφαλαίο, είναι σημαντικό γιατί αγίως δεν θα το βρείτε. Και να μας κάνετε έτοιμα και να μιλήσουμε στον αέρα. Αυτός είναι ένας τρόπος, ο άλλος τρόπο είναι να στείλετε το email σας στο Radio de Regime, στη σελίδα... Επικοινωνία του website του Radio Tresim και εμείς θα διαβάσουμε το email στον αέρα αν το επιθυμείτε. Λοιπόν, να περάσουμε σε ενημέρωση από την έφεση που εκδικαζόταν σήμερα στο Νάριο Πάγο, Συνέφεση της τη ε, Σαραρέ Καντεμή από το Ιράν, ε, η οποία κρατείται στη φυλακή Κορδαλλού εξαιτία του σήματο της Ιντερπόλ που έχει εκδοθεί από τον ε, σεξιστή πατριάρχη ε, βασανιστή σύζυγό της, στο Ιράν, εναντίον της επειδή έφυγε με την κόρη τη από το Ιράν για να γλιτώσει από το βασανιστήριο του άντρα της ε, ίδια σε, ε, ε, ε, η Κατεμή Σαραρέ, και από την προοπτική να παντρέψει την κότσα 9 χρόνια, όπω ήθελε ο. Ο βασανιστή άντρα τη έφυγε λοιπόν. Φυγάνε στο το και φύγανε και καταφύγει εδώ στην Ελλάδα. Φοβερό καταφύγιο στι φυλακέ Κορδαλλού είναι, αλλά και να μην είναι σε κάποια φυλακή κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου. Ο α πούμε στα τοπέδο συγκέντρωση θα ήταν γυναίκα. Τέλο πάντων η πρώτη έφεση που είχε κάνει στην έκδοσή τη είχε απορριφθεί. Ε, Συζηγιούτανε σήμερα, 3η 15 Οκτωβρίου, η δεύτερη έφεση που έκανε κατά την της έκδοση τη ε, στο Ιράν. Ε, τα λόγια της ε, Σαραρή, όπως διαβάζουμε, ήταν, έχουν μια σημασία, ε, στα διάφορα αστικά καθιστοτικά μέσα. Ήταν, είμαι πολιτικό πρόσφυγας, πολιτική πρόσφυγα στη χώρα σας, ζητώ την προστασία σα. Ε, Είπε, αν παραδοθώ στο καθεστώς θα πεθάνω και η κόρη μου θα δοθεί στο σύζυγό μου, η οποία, ο οποίο θέλει να την πατρέψει στα εννιά ε, Είχε αρκετό κόσμο έξω στη συγκίδερση αλληλεγγύης, όπω ε, μαθαίνω... Ε, Σπέσανε και διάφορε θεσμικοί δελφίνοι και καχαρίες α πούμε, των, από, από του επαγγελματίε, αλληλέγγυου, αλληλέγγυε, α πούμε, μυρίστηκαν φήμη και διαφήμιση και σκάσανε και κάτι κόμματα όπως κίνημα αλληλεγγύη και διάφορε συζέ, συζέ. Ε, Τέλο πάντων, ε, το σημαντικό είναι ότι ο εισαγγελέα ε, πρότεινε να μην εκδοθεί ε, στο Ιράν η Σαραρή. Να διαβάσω το ιδιοσκεπτικό μισολουτάκι ε, αν το έχω το πρόχειρο. Λοιπόν, γιατί συνένεσε ε, ε, ότι θα κινδυνεύσει η ζωή της, να τύχει η ο αντισαγγελέα, αν δεν κάνω λάθος, ο αντισαγγελέας ή ο αντισαγγελέας. Λοιπόν, ναι, ε, όπως λέει το καθυστωτικό, βρήκε σε βραστάτη η Σαραρή στον Αντισκελέα της έδρας που εισηγήθηκε να μην εκδοθήσει η πατρίδα της θέλοντας που στην περίπτωση που γίνεται το αίτημα του του Μαλάκα το λέω εγώ Μαλάκα, δεν υπάρχει πιθανάκι στο Ιράν η τη μπορεί να κινδυνέψει και να κακοποιηθεί ιδιαίτερα. Οπότε λοιπόν αυτή είναι πρόταση, δεν, δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση, είναι πρόταση του αντισαγγελέα. Δεν ξέρω γιατί είναι αντισαγγελέας και ο Αυτά τα διαδικαστικά προφανώ μπορεί να μάθετε αν τα ψάξετε Εγώ δεν ξέρω γιατί είναι αντισαγγελέας εκεί. Ε, οπότε φαίνεται μια... φαίνεται να κινεί προς μια θετική εξέλιξη το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι και τα κείμενα και οι κινήσει αλληλεγγύης και παρεμβάσεις και η δημοσιότητα που πήρε το πράγμα άσκησε μια πίεση, έτσι πιστεύω. Άσκησε μια πίεση προς τις αρχές. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η η εξέλιξη, να πούμε ότι με πολύ χαρά διάβασα στο Athens in Media, ότι υπήρξε και δράση, αλληλεγγύης δράση, επιθετική δράση, αλληλεγγύης ή σαραρή χαντεμή. Λοιπόν, να σας πω πού... Ναι, έγινε λοιπόν, υπάρχει μια ανάλυση ευθύνης για τη δράση, ε, την επιθετική δράση στα κεντικά γραφεία της Euroconsultants στην Πιλέα ε, το βράδυ της 10, ε, 10, 10, 10 14 η Οκτώβρη. Ε, Υπήρξε επίθεση, δεν μας λέει πώς, με ποιο τρόπο, αν υπήρχε τώρα το διαβάζω και εγώ, απλά το είδα και τώρα διαβάζω, δεν διευκρινίζει τα χαρακτηριστικά της επίθεση. Εντάξει, λίγη σημασία έχει ίσως. <Συσίες> το θέμα είναι ότι υπήρξε δράσης ελληνικής και με όλες πιο επιθετική. πέρα από τις κλασσικές παραστάσεις διαμαρτυρίας που υπάρχουν σε διάφορους χώρους, η παρεμβάσεις με πανόκεντρικάκια. Υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει το κείμενο που συνοδεύει την δράσει αλληλεγγύη, μπορείτε να το βρείτε όπως είπαμε στο Athens Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση. Ο κόσμος τώρα για τον κόσμο που βρέθηκε στη. Στην έφεση του αριουπάγου δεν ξέρω ε, πόσο ήταν. Ξέρω από εδώ και από εκεί έχω διαβάσει, α πούμε, ότι ήταν αρκετό. όπως είπα, και θεσμικοί δελφίνοι τη εξουσίες α πούμε, να εκμεταλλευτούν την άλλη ιστορία για διαφήμιση κτλ. Ε, δεν έχω αλληλόνη ενημέρωση θα το ψάξω τώρα στη διάρκεια σου με τις εκπομπή να, να σα αναφέρω και πόσο κόσμος υπήρχε και τα λοιπά. Αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον πάντο. Ε, υπήρχαν πανόλαιξε ε, με μεμονωμένα άτομα πούμε, που βρεθήκαν με χαρτοπανό. Βλέπω και κάποιες φωτογραφίες τώρα από την φεμινιστική συλλογικότητα «Καμία Ανοχή» από, το, από τις ελίδες στο facebook. <coughs> τώρα, εντάξει, okay, πρέπει να ήταν κάποιες δεκάτες πούμε, άνθρωποι που υπήρχαν εκεί πέρα. Ε, αν, έχω κάποιο, αν έχω κάποιο νέο θα σας πω σαν φρά το τη μαζικότητα, τη πούμε, της της ε, στον αριοπάγο. Να πούμε πως η ώρα της εκπομπής έχει αλλάξει για ζητήματα προσωπικά. Πούμε, Ήταν πολύ δύσκολα ε, να συνεχίσει το βράδυ. Προσωπικά δεν ήθελα να αλλάξω την ώρα της εκπομπής, διότι ήθελα να είναι μετάμενη σαν αυτό το αυτό το βραδινό talk show. θα ήθελα να είναι και talk show. Ε, ο τρόπος για να είναι talk show είναι να Μέσω τη εφαρμογή Wire, W είναι στην αρχή, Wire. Ε, Αν έχετε λογαριασμό στο Wire, είναι ο πιο ασφαλέ τρόπο Και μετά τα δύο blog που φάγαμε το Skype, ε, είπαμε στο διάλο Microsoft και πήγαμε ας πούμε, στο Open Source ε, ε, πεδίο και. Έγινε λογαριασμό λοιπόν στο Wire. Το οποίο μπορείτε να ψάξετε να βρείτε το nickname Κουβέτη Γιάφκα. Να μα κάνετε ένα αίτημα και να συνομιλήσουμε στον αέρα εφόσον το, επιθυ... το επιθυμείτε. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να κρατηθεί 12 με 2. <laughs> θα ήταν ωραία. Θα ήταν μια παρέμβαση στο νύχτα. ίσως στο μέλλον να περάσει πάλι στην ίδια ώρα. Αλλά προ το παρόν θα είναι στη βραδινή, στη βραδινή ζώνη 10 με 12. Inside up Διαβάζουμε μία ενημέρωση που μας έχει στείλει ένας φίλος ε, στο email του Radio Έχει να κάνει με την μέτρηση από την έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τον Δείκτη ισότητα φίλων. Το λέμε γιατί είναι στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν αμφισβητηση. Ε, για το 2019, ε, είναι στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών η Ελλάδα. Ε, <laughs> ποια θέση μπορεί να έχει, Καλά, προφανώ το Ιωχάμουγειο το μαρτυράει τελευταία. Ε, Τώρα, η αριθμή που δείχνει το πινακάκι αυτό, βασικά δείχνει στην πρώτη θέση για κύκλοπαιδιακούς σκοπούς, σας το λέω, δύο σκαταδυναμικές χώρες, τη Σουηδία και τη Δανία. Δεν λέει τίποτα αυτό, όσον αφορά τι, λέει τίποτα γιατί στη Σουηδία, παράλληλα, υπάρχει και πολύ μεγάλο ποσοστό φασιστών που, και επιθέσεων από φασίστες. Ωστόσο, σε ζητήματα ισότητας του εδοφίλων είναι πρώτοι στην σχετική κατάταξη. Η Ελλάδα έχει και πολλούς φασίστες και πολλούς σεξιστές πάντων. <γει> <γει> ναι, και μας στέλνει αυτό το πινακάκι ας πούμε, που λέει πάρα πολλά. Εντάξει, θα το περιμέναμε διότι τα κρούσματα βίας, ας βία, βιασμού και ακόμα δολοφονιών είναι πάρα πολλά. Μέσα στο 2019, νομίζω ότι είναι, η... είναι πλέον δεκάδε περιπτώσει δολοφονιών ε, γυναικών. Ε, δεν θυμάμαι το νούμερο, δυστυχώς δεν θυμάμαι το νούμερο. Αν ήταν μικρό θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, ε, μνημονεύσιμο. Ωστόσο το θέμα ότι μιλάμε για μικρά μεγάλα νούμερα και όχι για καθόλου νησιμότητα γυναικών που πλέον φτάνει τη φάση της γυναικοκτονίας ας πούμε. Ε, το λέει από μόνο του ότι η Ελλάδα ας πούμε αυτή η σκατοχώρα ε, μόνο τελευταία θα ήταν συσκεκτική θεσμική καταμέτρηση. Που μα έστειλε ο φίλος στο email. Να θυμίσουμε πω τα ζητήματα και τα θέματα μπορεί να τα βάζετε και εσείς, Μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το οποίο μόλι είπαμε για την κατάταξη, να συζητήσουμε για άλλα θέματα. Ε, τώρα, όσον αφορά τώρα τη Συρία και την εξέλιξη ε, τη ε, επιχείρησης ε, στην Πορνατολική Συρία από τους Τούρκους φασίστες ε, και πώς πάνε πράγματα φαντάζομαι όλες και όλοι θα έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει μια συμμαχία πλέον Τζαμασκού με τους ε, Κούρδους και τις Κούρδισσες ε, των αυτόνομων περιοχών της Ροζάβα ε, για να μια συμμαχία τέλο πάντων ενάντια στους φασίστες, βεβαίως εμπλέκεται ε, το ρισκό κράτο. Το τέλος πάντων, ε, για να έχουν καταλήξει οι Κούρτι και οι να κάνουν αυτή τη συμφωνία πρέπει να πει πως τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα ε, γιατί ε, από την γενοκτο... γενοκτονία, ας πούμε, από την εξαφάνιση ας πούμε, και την εθνοκάθαρση, προφανώς ε, είναι ένας συμβιβασμός ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος, αλλά ε, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς που είμαστε μακριά και πίσω από ένα μικρόφωνο εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά, να λέμε Πάντως σίγουρο είναι ότι να έχει σύμμαχο έναν τύπο ο οποίος έχει αποδεκατήσει, έχει εξαφανίσει, έχει δολοφονήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον πέρασμα των δεκατιών της οικογένειας σαν την εξουσία αλλά δεν έχει να κάνει με το χαρακτηριστικό αν είναι η οικογένεια σαν την εξουσία που έχει δολοφονήσει τα περισσότερα καθεστώτα ας πούμε τα ολοκληρωτικά τα οποία έχουν σε πιο άμεσο βαθμό ε, εμπλοκή ε, στα εσωτερικά του των μεγάλων δυνάμεων, όπω πούμε η Γαλλία στο Παλαιθόν και τώρα η Ρωσία πιο ενεργά σε αυτό το μέλλον. Περιμένει, α πούμε, δεν εκπλήσει όταν βλέπει ότι ε, σφάζουν κόσμο ε, στο σωρό. Έτσι λοιπόν, αυτό το καθεστώ του, του Ασάντ και του κάθε Ασάντ, πούμε, ε, θα είναι σύμμαχος των Κούρδων. Οι Ρώσοι που έχουν προβαντήσει Τέσσερα νοσοκομεία μέσα σε ένα 24ωρο τον προηγούμενο Μάιο που πέρασε σύμφωνα με μια έρευνα μια βρετανικής καθυστωτικής φυλάδας είναι συμμάχη των κλούδων. Οι Ρώσοι οι οποίοι επιθέσεις με χημικά που άλλοτε ήταν μούφα και άλλοτε αληθινές από το καθυστωσμό της Συρίας και νομίζω τις κρατήσανε, τις στηρίξανε, κρατήσαν, τις, στηρίξαν, τις αποκρύψαν τέλο πάντων. Με ποιον να πας και τι να κάνεις, δηλαδή, ας πούμε είναι ο γκρεμός, οι Τούρκοι και οι φωνταμινταλιστές, α πούμε, ε, συμμαχοί τους, οι ε, μισθοφόροι, οι Σύριοι αντάρτες υποτιθέμενοι, πίσω είναι ε, οι Ισλαμοφασίστες του ΆΙΣΙΣ, δεξιά αριστερά είναι τα κοράκια, να πούμε, τις εξουσίες της παγκόσμιας ε, εξουσίας ας πούμε το Διευθυντηρίον, η Ρωσία και το αποκαταστατόντουσε στην περιοχή ΟΑΣΑΝ. Τι να πει τώρα δηλαδή ας πούμε. τι να διαλέξεις ας πούμε Πώς... καταλάβαμε τώρα τι θέλω να πω λοιπόν αυτή είναι η ιστορία απλά να πούμε ότι στην τώρα ε, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. έχουν σκάσει ο στρατός ας πούμε τη Συρία στο πλευρό των Κούρδων στο πλευρό βάλτος είναι σαν εισαγικό δεν ξέρουμε τι έχει φυλάσει ε, το μέλλον οι Ρώσοι κάνουν βόλτες με τα μαχητικά που πάνε από τα κεφάλια αλλονών, ας πούμε, εγώ, και αρχίζουν να παίρνουν και τις βάσει να πηγαίνουν προς τις βάσει των Αμερικάνων που υποτίθεται να αποχωρούν, όλα αποχωρούν και όλο κάπου εκεί κοντά είναι και γίνεται ένας αχθαλμάς, δηλαδή το σημείο εκεί της Μαμπής είναι ένα σημείο 0 ρε παιδί μου, ας πούμε δηλαδή που θα γίνει χαμός, με πολύ δηλαδή... Μεγάλο πολεμικό χαμό τέλο πάντων, ή που θα τελειώσει εκεί το πράγμα. Ε... Κάπου τα πράγματα τα γεωπολιτικά, ρε παιδί μου, δεν χωράγει πολλή ανάλυση από τη σκόπια ενός ανθρώπου που κινείται στον αρχικό χώρο. Ε, μόνο εκτιμήσεις, μόνο προβλέψεις που να κάνει όσο να αφορά όσο με, ε, τα κέρδη των διευθυντηρίων, του παγκόσμιων διευθυντηρίων υπερεθνικών ελίτ, οικονομικών ελίτ από την περιοχή και τα εδάφη τους πλούσια σε διάφορες πηγές ενέργειας. Ε, να αναλύσει το γεωπολιτικό παιχνίδι, πώ ε, επηρεάζει και αποδουλώνει ακόμα περισσότερο του υπηκόου και τι υπηκόε στα διάφορα κράτη, ή του ποτίζει στα τυφλά με ένα εθνικιστικό μίσο προ όλο τον κόσμο. Βλέπε οπαδού τη Τουρκία στο ποδοσφαιρικό αγώνα να στρατιωτικά ε, ε, του παίχτε ε, τη Τουρκία στην ποδοσφαιρική ομάδα και όχι μόνο πούμε, στα θύματα. Στο αθλήμα τη Ποδοσφόρη και σε άλλο άθλημα, δεν θυμάμαι τώρα πιο, νομίζω ότι είναι όργανοι. Βλέπει λοιπόν να έχει απλωθεί αυτό το μίσο με... και γενικότερα δεν μπορεί να αναλύσει περισσότερο από το... να κάνεις έτσι να το, να το κάνει λίγο πιο λιανάρε παιδί μου. Να βάλει λίγο πολιτικού όρους για να αντιληφθεί πώ έχει το πράγμα. Δεν μπορεί γεωπολιτικά λέ, να μπει σε βαθιά, σε βαθιά νερά, εκτό και αν παρακολουθεί, εγώ δεν το κάνω τόσο πολύ να πω την αλήθεια, παρακολουθεί. Ε... Σε πολύ μεγάλο βάθο το τι συμβαίνει ε, γενικά, τι συμβαίνει γενικά από όλε τι πλευρέ, α πούμε και οικονομικά, και γεωπολιτικά, τι συγκρούσει και τι. Για, για, για, για, Κυριαχ ε, του κηριαρχικού ανταγωνισμού μεταξύ ε, Αφεντικών ε, ή κρατών ε, και εκπρόσωπο των Αφεντικών άμα τα παρακολουθήσα λεπτομερό και τα λοιπά. Μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη εικόνα, αλλά που δύσκολα είναι να την εντάξει ε, στο αναρχικό αφήγημα. Μπορεί στο γενικό πλαίσιο να πίσει για το τι συμβαίνει σε, ένα, σε μια παγκόσμια κλίμακα, αλλά να εντάξει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ε, στην υποτιθέμενη διπλωματική σκακέρα και στρατιωτική αλλατική είναι δύσκολο να βάλει. Μέσα, τουλάχιστον έτσι, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να σε παρακολουθήσουν ε, κάποιες ή κάποιοι που σε διαβάζονται. Ε, μπορεί να κάνει την ανάλυση, την αφήγηση, μπορεί να βάλει να, να πει, σίγουρα μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν, εγώ ξέρω κάποιον άνθρωπο, δεν θα πω ότι περισσό, περισσότερο, ο οποίο μένω με το σώμα ανοιχτό, ας πούμε, όταν μιλάει ε, για τέτοια ζητήματα. Απ' την άλλη το κλείνω γιατί λέω κάτσε, όπα, δεν γίνεις εδώ ακόλουθος, <laughs> ούτε οπότε οπότε Πραγματικά κάποιοι άνθρωποι έχουν παιδί μου, ένα ε, ωραίο λέγιν και ένα ωραίο αφηγηματικό ταλέντο ε, να σε κάνουν να καταλαβαίνεις. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι το να αναλύσεις το γεωπολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή με όλες τις λεπτομέρειες του, δεν ναι, μπορεί να το κάνεις, αλλά είναι δύσκολο να σε παρακλουθήσει αρκετό κόσμος ακόμα, και κόσμο από τον ΑΑ χώρο που προσπαθεί να, να παρακολουθήσει, μάλλον να, να παρακολουθήσει το τι συμβαίνει. Γιατί πιστέψτε πιστεύω ότι αν και περιμένουμε όλοι λίγο πολύ μια έκρηξη γεωπολιτική σύγκρουση, έτσι, βασικά περιμένουμε, τη βλέπουμε από χρόνο σε χρόνο να κλιμακώνεται, είναι δύσκολο να μπορέσει να παρακολουθεί όλε αυτέ τι λεπτομερεί κινήσει που γίνονται ε, σε τόσο, όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμο, σε βραχυπρόθεσμο χρόνο δηλαδή τώρα κοντά τι μπορεί να αποδώσει αλλά, πώς, αλλά και σε μακροπρόθεσμο πούμε, χρόνο. Δύσκολα να περιμένεις, να δεις τι έρχεται μετά, ας πούμε. Ε... Σε αυτό μπορώ να προσθέσω κάτι μόνο εγώ, ότι όταν έγινε η απόπειρα πραξιουμένου το 2015 ή το 2016 Δεκαπέντε η απόπειρα πραξικοποιήματος ε, ε, και δολοφονίας ξέρω εγώ αν μπορούσαν να το κάνουν αυτό του Αρτογκάν ε, Ήταν σίγουρο ότι θα έχουμε μία ε, κίνηση από τον με της Τουρκίας ε, τον αρχιφασίστα της Τουρκίας όπως ε, έγινε επί 2001 και επί εποχής το των δίδυμων πύργων στην Αμερική, δηλαδή αφορμή για επεκτατικές πολιτικές, συμπεριαλιστικές κινήσεις και τολεφονίες μαζικές. Τι ωραία, μια παρέμβαση αλληλεκής από ε, Τανιάτα εδώ πριν από λίγο. Μας έκοψαν και το ρυθμό στο μικρόφωνο. Οκ, <laughs> ε, okay, βάλουμε λίγο μουσική, το κόψαμε λίγο απότομα, αλλά θεστιστικό τον ποντοσύνοι σε αυτό που έλεγα. Ήμουν και σε ένα έρημο. Έτσι, ένα φούντομα <laughs> σκεπτικού. Ε, λίγο πολύ καταλάβω τι θέλω να πω. Ακούτε την εκπομπή ε, στη της Γιάφκας», αυτή τη σκοτεινή, βρωμερή και μουντή Γιάφκα. Ε, ενάντια σε κάθε καθεστατικό ε, λόγο και κρατική παπαγάνδα πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκια και τα λέμε σε λίγο <στολίως> να πούμε μόνο, να μην κόψουμε πολύ αυτό το τραγουδί το οποίο με άρεσε πραγωλή εμένα, e, «Bird to death» από τη Vice Versa». E, να πούμε λοιπόν ότι η απόφαση για τη δίκη της ΑΡΑΡΕ αρα, αρα, καχαντεμή e, θα βαρθεί την τρίτη, την ερχόμενη τρίτη, όχι, oh, σε δύο από τώρα, e, 29 Οκτωβρίου στην Μία στον Άριο Πάγο και θα υπάρξει φαντάζομαι κόσμος αρκετός που θα περιμένει να ακούσει. You your hand, your heart, your soul, πάμε σε κάτι άλλο τώρα, πάμε να δούμε, Βασικά δεν πάμε σε εκτενή ανάλυση, απλά να κάνουμε μία αναφορά, με αφορμή της με ανφορμή τις διαδηλώσει οι οποίες γίνονται και τις του των κινημάτων που δημιουργούνται ενάντια στα αιωλικά πάρκα και σαν επογενήτριες, υπήρξε μια δήλωση του αρχιεξουσιαστή της διαχείρισης της εξουσίας εδώ στην Ελλάδα του Μιτσοτάκη. Ε, ο οποίος εγκαινιάζω στο πάρκο, το αιωλικό πάρκο της Ενέρησης, στον Καφιρέα Είπε ότι ετοιμάζεται νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι να τελειώσει ο χρόνος και διάφορες τροποποιήσεις του ισχύοντο. Ε, συγκεκριμένα είπε ότι δεν μπορεί τα αφεντικά, μου έφερση, οι να είναι οι ήρωε που ξεπερνούν Υπάρχουν ανησυχίε που πρέπει να το μισθούν και δεν μπορεί, ας πούμε, μια επένδυση να κάνει 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αυτό το πράγμα, λέει, θα αλλάξει. Ε, ουσιαστικά, ε, κάνει ε, μια πρώτη νήξη για ε, καταστολή, ρε όλων των ε, αντιδράσεων μάλλον όχι να τη την ακούγεται καλά, συγγνώμη, των δράσεων, των αγώνων ενάντια σε έργα τα οποία ξεσκίζουν τη γη στο βωμό του κέρδους των αφεντικών, ρουφούν ότι η ζωντάνια υπάρχει ας πούμε, και στους σκοπίζουν το θάνατο σε ζώα και ανθρώπινα ζώα, Γενικότερα λοιπόν θα υπάρξει ένας έλεγχος, μια καταστολή, ένα πλαίσιο που δεν θα αφήνει περιθώριο για διαδηλώσεις και πορείες, απλά θα δίνεται ένα μικρό έτσι, βήμα για να... Το λένε μέσα από διαδικασίε θεσμικέ και ειρηνικέ και ελεγχόμενες τις διάφορες αντιρρήσει που έχουν οι τοπικέ κοινωνίε, δηλαδή ουσιαστικά να συνθέτουν το γραφικό ε, σκηνικό μιας δημόσιας τάχα μου διαβούλευση και μαλακίες παρόμοιε, ας πούμε. Οπότε, τάξη. Μετά τα φακελώματα των εργαζομένων, α πούμε, που ε, πέρασε με το νομοσχέδιο του για, για, ψηφι, για ψήφισμα για απεργίες μέσω του ίντερνε, δηλαδή, καταλάβατε τώρα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερο, το, το έχετε αντιληφθεί μόνοι σας και μόνοι σας. Έχουμε και την, πριν καλά καλά εκδηλωθούν, καταστολή, ουσιαστικά μια ανα, προαναγγελθή σε καταστολή των τοπικών κινημάτων ενάντια σε έργα ε, κανίβαλα, ε, απέναντι στη γη και την ελευθερία για να δούμε πως θα πάει το πράγμα ακόμα είμαστε στους τρεις τέσσερις μήνες της ιστορινής διαχείρισης εξουσίας από τους εκπροσώπους των αφεντικών για να δούμε Και μια και μιλάμε για τοπικούς αγώνες, για τη γη και την ελευθερία και μια και μιλάμε για καταστολή και μια μιλάμε για ολικά πάρκα και γενικότερα για αλληλεασία της φύσης. Ε, ας πάμε και στην <coughs> κινητοποίηση που ετοιμάζεται να γίνει αύριο την Τετάρτη ε, στις 16 Οκτώβρη, στις 8 το πρωί στην περιφέρεια του Βόλου υπάρχει συγκέντρωση ενάντια Στι που θέλουν να... Μισό λεπτάκι, Ναι, ενάντια στι που... και στα αφεντικά που έχουν... έχουν βαλθεί να μολύνουν τον αέρα που αναπνέουν οι άνθρωποι εκεί στο Βόλο, ε, ενάντια στη Λαφάρτζ Λα και τη Ρήπανση που οσκορπά. Σκορπά, δεν θα αφήσουν την χούντα των Πολιεθνικούν να... να, να, να ε, μάλλον, συγγνώμη, διαβάζω και την αφήσα, γι' αυτό και έχω κολλήσει. Λοιπόν, η αφήσα που διαβάζω λέει η χούντα των Πολιεθνικούν σαν ανακοινώνει. Δεν υπάρχει αέρια ρήπανση. το. Ενάντλοι, λοιπόν, σε αυτή την πλήση εγκεφάλου και στην προπαγάνδα υπάρχει συγκέντρωση στην Δετάρτη, όπως είπαμε, αύριο στις 8 το πρωί στην Περιφήρα Βόλου, πρωινομαρχία, να ενυψώσουμε τις φωνές μας και τις γροθιές μας ενάντια στα κέρδη του την τρομοκράτηση και το θάνατο των τοπικών κοινωνιών. Και καλούν πάρα πολλές συλλογικότητες, πολιτικέ πολιτικές ομάδες, καταλήψεις, θεσμικοί φορείς, αριστερές οργανώσεις, ε, αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και σύντροφες συντρόφισης. Ε, Σύντροφοι ε, σύντροφη, έχω πάθει πάλι. Συγγνώμη για τα λάθη, αλλά ε, αυτά συμβαίνουν σε κάθε εκπομπή, δυστυχώ, ε, ζούμε μαζί τους και θα ζούμε για πάντα μαζί τους, όσο. εγώ δηλαδή, ποιοι άλλοι, εγώ ποιοι άλλοι. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή «Κουβέντες γιαφκά Κάθε βράδυ 10 με 12, Δευτέρα ως Παρασκευή, για ό,τι θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε στον αέρα, μέσω του WIRE τη εφαρμογής επικοινωνίας. Ε, μπορεί να καλέσετε το nickname uh, Κουβέντες στη Γιάφκα ή να στείλετε το μήνυμά σας στο email του Radio regime στη σελίδα επικοινωνία. Βασιλεύει το φλοιό. Πήγα μια νύχτα, να αλλάξω ζωή. Θα διώξω τη θλίψη, Τα μάτια κλειστά. Απ' την αρχή να νιώθει. Ναι, να ζήσω ξανά. να θυμίσουμε ότι έφτασε η ώρα της απολογίας του Αρχιναζί, μαζί με τον α, το άλλο καθήκη, το, το, ε, το Μιχαλολιάκο, του Καστιδιάρη, ε, το πρωτοπαλίκαρο, α το πούμε έτσι, ε, του Φύρερ ε, που έχει χρόνια τώρα ε, πρωτοστατήσει σε μογκρόμου, σε επιθέσει, επιθέσεις, επιθέσει, εκπαιδεύσει ε, ε, ναζιστών, ε, έχει τη, τη βάστηκα στο μπράτσο του γρα... ζωγραφισμένη ε, και, και τι να πει κανεί, α πούμε, ξέρω εγώ, θα να θυμηθεί πούμε, από το μογκρόμου τη Αθήνα με την τηλεφωνία του Καντάρι που βρήκε αφρομή α, αυτό το σύχαμα συμμορία των φασιστών να κυνηγήσουν σε κάθε δρόμο της Αθήνας, του κέντρο της Αθήνας α, α, και ανθρώπους που είχαν λίγο πιο σκούρο χρώμα το κανονικό για αυτούς α, από την α, οργάνωση α, της δολοφονίας του αντιφασιστά Παύλου Φίσα από από επιθέσεις σε, σε συγκεντρώσει αντιφαστών και ε, από επιθέσεις σε οργανωμένε, εκπαιδευμένε και από τον ίδιο ε, σε μετανάστες, μετανάστριες ας πούμε σε σπίτια μεταναστών. Τέλο πάντων, ε, αύριο λοιπόν στο εφετίο των Αθηνών, το σκατάστασο τη Χρυσή Αυγή. Των χιτλερικών σκουπιδιών θα πάει να απολογηθεί για την κατηγορία που του είχε αποδοθεί τη διεύθυνση εγκληματική και για τα δύο όπλα τα οποία είχε μετατρέψει από κινητικά κυνηγητικά σε πυροβόλα. <coughs> Υπάρχουν πάρα πολλά πιστήρια τα οποία τον ενοχοποιούν για διάφορε και άλλε υποθέσει. Να πούμε ότι υπάρχει και το Omnia TV μπορεί να παρακολουθήσετε λεπτομέρως ε, ε, στοιχεία για ε, την δίκη τη Χρύσης Αυγής ε, όπως και ε, το site για την δίκη της Χρύσης ε, Θα σας πω τώρα το URL για να το βρείτε. Θέλετε να ακολουθήσετε να δείτε λεπτομέρειε σαν δικά τι απολογίε, τι διαδικασίε, τι όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει το Jail jailgoldendown επαναλαμβάνω, JailGoldendown.com Όπω ακριβώ θα πούτε το ακούτε Αν Αντίτ. Λέω τελία, το ξανά λέει μια φορά. Jail Com. Φαντάζομαι περισσότερες και περισσότερες θα το γνωρίζετε, απλά υπάρχουν ίσως και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν για την ύπαρξη αυτού του website που παρακολουθεί στενά και καταγράφει όλη τη διαδικασία πούμε, της δίκη ε, ε, ε, Μέχρι τώρα, ε, συγκεκριμένα έχει και ένα άνθρωπο για τον ε, Αρχιεσκατιάρη ε, για τον σκατιάρι κανονικά της Χρυσή ε, Αυγή που είναι, ε, ξεκινάει από αύριο η απολογία του. Τέλο πάντων, αυτά. Αύριο λοιπόν ήρθε η ώρα του σκατιάρι για να μιλήσει, ε, να απολογηθεί μάλλον, όχι να μιλήσει, Αν ε, και θα το χρησιμοποιήσει αυτό για να μιλήσει, να κάνει να πει τα, τα σύγχαματά του. Ακούω την εκπομπή κουβέντε στη Γιάφκα με το Τζιμ Φράγμα στο μικρόφωνο για ότι θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε στον αέρα μέσω wire. Η ήσυγη του μήνυμα σε στο ράδιο τη Μια αλήθεια και μια στιγμή. Μια αλήθεια και μια στιγμή σου ζητά τι νύχτε. Διακυλισμένε οι φωνέ. Μα τρέμον στο σκοτάδι. Μιώθω μια φωναπερίαργη δονή. Όταν πικραίνουν οι ανάσσε. Τα τσιγάρα και το κρασί Τα τσιγάρα και το κρασί Κι εγώ σε κοιτάω μέσα στα μάτια Κι εγώ σε κοιτάω μέσα στα μάτια Να στέκεται χυμνώ Να στέκεται χυμνώ Το σπασμένο φεγγάρι Και σε λίγο θα διαβάσουμε μια έρευνα η οποία έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με την οποία ε, αμφισβητεί, αμφισβητείται πλέον η κατασκευή και η λειτουργία ανεμογενετριών ως εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας. Η έρευνα είναι από την οργάνωση Green Planet, ε, και θα τη διαβάσουμε έτσι τα κάποια στοιχεία της, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για να ανακουστούν και σε όσοι... και όσους δεν τη γνωρίζουν. Κι εγώ τη μορφή σου Με στάχτες και κρασί Και σε άρχα μια χοντιαπερίεργη δονή, όταν πικραίνουν οι ανάσχε τσιγάρα και το κρασί, τσιγάρα και το κρασί. εγώ σε κοιτάω μέσα στα μάτια, και εγώ σε κοιτάω μέσα στα μάτια να στέλνει. Σπασμένο φεγγάρι Και εσύ γελάς Όταν αναστατώνεις με το ίδιο σου το ψέμα Και εσύ γελάς όταν σου το ίδιο το ψέμα και εσύ γελάς. Όταν μ' αναστατώνεις με το ίδιο σου το ψέμα και εσύ Όταν σου το ίδιο το ψέμα και εσύ γελάς. Όταν μ' αναστατώνεις με το ίδιο σου το ψέμα και εσύ γελάς. <plane>. <niño sharing> that and you were that I I would be living on Throughout the darkness of this land And Να περάσουμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν αυτή την έρευνα ε, που έχει να κάνει με τις Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της οργάνωσης Green Planet, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα σήμαντη ενώ η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον είναι πρωτοφανή και ανεπανόρθωτη. Από τα γεγονότα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ανεμογενετριών προκύπτει μια ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφιλος επιχειρηματιών που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται τη Μερικές από τις επιπτώσεις είναι σύμφωνα με τις εξή η χλωρίδα, η πανίδα, οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα παραδοσιακά μονοπάτια, θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίων επεμβάσεων. Οι εκατοντάδες ανεμογενήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το καλό των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιωλικής ενέργεια. Επίσης, θα φέρουν κέριο πλήγμα στον τουρισμό. Στη Δανία, ο τουρισμός έπεσε 40%. κτηνοτροφία και σε όλους αυτούς που εργάζονται και ζουν από το δάσος. Το μεγαλύτερο αεολικό πάρκο στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Επομένως, το πρόσχημα για την καταπολέμηση της ανεργία είναι ψευδές. Καταστρέφεται το δάσος από διαμορφώσει και διανήξεις δρόμων. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα ευκαιριακά συμφέροντα των επιχειρηματιών της αιωλικής ενέργειας, που σπέδουν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ως νέοι αποικαιοκράτες. Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της υπερθρού πάβουν να τα με ανεμογεννητρίας εξαιτίας της οπτικής και της σχετική αυτό διαπιστώνει όποιο προσπαθήσει να ζήσει, έστω και μια μέρα, σε περιοχή δίπλα σαν Ο ήχος μιας ανεμογενήτριας είναι θόρυβος, διαπεραστικός, χαμηλής συχνότητας, γδούπος, κάθε φορά που έλικα περνά από τον πύργο της, θυμίζει την αντίχυση του ελικοπτέρου από μακριά. Οπτικά Μία ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιόμετρων μιας και το ύψος της τα 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 185 μέτρα Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι ανάλογο με το μέγεθος της και ξεκινάει από 200, 223 τόνους 264 τόνους 313 τόνους και φτάνει τους 383 τόνους Κάθε ανεμογενήτρια χρειάζεται 100 τετραγωνικά μέτρα τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πλέον χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα βετόν. Yeah. Είναι μερικέ μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και το θέμα και σκέφτομαι ακόμα. Λέω Μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και πέρα. με τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες χιλιάδε σωλήνε. Δηλαδή να βγούμε όλοι μέσα στι σωλήνε. Τι κάναμε του τόσου σωλήνε. Τι θα γιάναμε του τόσου σωλήνε. Και τη χάμασα να κουβαλήσουμε με του σωλήνε. Πάω στο φαρμακοποιό του λέω: Θέλω το ένα φάρμακο. Μου λέει Σε σωλήνάριο όταν θέλει. Μου λέει ένα φίλο, δεν πα να ξεκουραστεί λίγο. Κάμουσα ρε ματάκι πω στην παραλία. Να συνεχίσουμε λοιπόν μετά τους lost bodies του σωλήνες το άνθρο που έχει να κάνει με την έρευνα της Green Planet ουσιαστικά ενάντια στις ανεμογεννήτριες. Να σπάσει το μύθο ότι βοηθούν και ωφελούν. Συνεχίζουμε λοιπόν. αρκετέ φορές έχει τύχει να σπάσουν έλικες που ο καθένα τους ζυγίζει 1,5 τόνο και να εξφεντονιστούν έως 400 καλά, είναι τρομερό έτσι. Αυτό είναι, είναι, είναι φιάλτης αυτό, συγγνώμη. Είναι φιάλτης και να εξφεντρωθούν έω και 400 μέτρα μακριά. Δηλαδή. δηλαδή οι πιο καλωστριμμένε και νοθετημένε sci-fi ταινίε δεν θα ας πούμε αυτό το ενεφιάλτη. Μπορεί και να το πετύχεναν τέλο πάντων. Ε, επηρεάζουν ψυχολογικά λοιπόν τον άνθρωπο ακόμα και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου. Ακόμα και αν τοποθετηθούν οι 25.000 ανεμογενήτριες, οι ρήποι σε διοξίδιο του άνθρακα και διοξίδιο του θείου θα παραμείνουν κατά 9,93%. Η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την αιωλική ενέργεια και που φτάνει στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον καταναλωτή και την καταναλωτρια, όχι μόνο δεν είναι μειωμένοι, αλλά αυξάνεται από 130% σε 400% σε σχέση με τις τιμές τι συμβατικής ενέργειας. Στο σχολείο δικό μου δεν καταλαβαίνω γιατί. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί το βάζω. κλείνω το σχολείο δικό μου. Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Οι ανεμογεννήτριες μόνο στην περιοχή της Καλιφόρνιας σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200 έως 300 γεράκια. Και 40 με 60 χρυσάετ. Καλά λέω, χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδιευντικά πουλιά, ε, το χρόνο αυτό, έτσι, το χρόνο, σκοτώνονται από έλικους στροβιλοκινητήρες στην Νότια Καλιφόρνια. Το Μανιφέστο γερμανών Καθηγητών και Διανοούμενων ε, σχετικά με την αιωλική ενέργεια αναφέρει «Η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο είναι συγκριτικά χαμηλή». Οι ανεμογεννήτριες με επιφάνεια πτεργείων ίσων με το μέγεθο ενός γηπέντου ποδοσφαίρου παράγουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας που παράγει ένας συμβατός σταθμός. Έτσι, με περισσότερες από 5.000 ανεμογεννήτριες στη Γερμανία παράγεται λιγότερο από το 1% του απαιτούμενου λεξισμού. Στη Μεγάλη Βρετανία θα χρειαζόταν 14.400 αναμογενήτριες για να παραχθεί το 4,4% του ηλεθικού ρεύματο και 32.700 για να παράξουν το 10%. Οι δείκτε μόλυνσης είναι παρόμοιοι για τον ίδιο λόγο. Η συνεισφορά της ε, αιωλικής ενέργειας προς αποφυγή του φαινόμενου του θερμοκηπίου είναι περίπου 1% 1% της χιλίης, έω 2% τη χιλίης. Λίγη ενέργεια και πολλά σκουπίδια. Στατιστικά, η αιωλική ενέργεια είναι απολύτω ασήμαντη όσον αφορά τη συνεισφορά της στην συλλογική παραγωγή ενέργειας και ως εκτίτως στη μόλι του περιβάλλοντος και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ενώ η τεχνολογία αυτή ήταν, ήταν γνωστή από πολλά χρόνια, εντούτης χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια που άρχισαν οι επιδοτήσεις των αιωλικών πάρκων. Όπου σταματήσαν οι επιδοτήσεις έπαυσαν να τις συντηρούν. Αυτό συνέβη στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Νορβηγία και η Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το όριο ζωή των αιμογεννητριών δεν ξεπερνά τα 20 με 25 χρόνια αν συνεχιστεί η κατασκευή τους που στην ουσία είναι η συνέχιση των επιδοτήσεων αφού εκεί αποβλέπουν οι αυτό που θα κληροδοτηθεί στι επόμενες γενιές θα είναι ένα πέρατο νεκροταφείο πάλιος και βουνά φορτωμένα με χιλιάδες τόνους μπετών και χιλιάδες μέτρα υπόγειων και υπέργειων καλωδιώσεων Αυτό ήταν το άθρο της Green Planet για τις ανεμογεννητρίες Καταγιστικό, εντελ Thank <laughs> you. Από χθες, το απόγευμα, η Μπαρκελόνη, σε άλλο θέμα τώρα, η, η Πρωτεύουσα της Καταλωνίας συγκλονίζεται κυριολογικά από συγκρούσεις διαδηλωτών υπέρ της αυτονόμησης της Καταλωνίας με τους μπάτσου, σε σημείο που να θυμίζει την εισβολή των ισπανών μπάτσων στην Καταλονία πριν από δύο χρόνια. Ε, ενάντια στο δημοψήφισμα για την εξαρτησία της Καταλωνίας, με θυμόμαστε όλες όλοι με απίστευτες σκηνές, μπρουτάλ σκηνές βίες, ανοιχμένα κεφάλια, ξύλο ε, μίσους, έτσι, από τους μπάτσου στον κόσμο. Εντάξει, είναι για κοντά τα οποία μπορεί ναι, με, να αφορούν αυτονομιστικές τάσεις που μπορεί να ποθάπτουν εθνικιστικές ε, από πίσω, σκέψεις και συμπεριφορές. Ε, ωστόσο εμεί είμαστε, ξεκάθαρα δεν είμαστε με τον κράτος, με το άλλο, το υποψήφιο κράτος, εντάξει. Ωστόσο είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να καταγράφει και να, ε, να επικοινωνείται όταν υπάρχει τέτοια βία, ε, μαζικά, μαζική βία, δεν το ζητάμε, ε, πρέπει να καταγράφετε και να επικοινωνείται σίγουρα. Ε, Εκτός κι άμα έχουν κανένα περίεργο σχέδιο, όσο ξέρω εγώ, τα κράτη ανακυριαρχία και κάνουν μαζικές ε, επιχειρήσει εναντίον των εναζί, ε, και τους απακιάσουν το ξύλο, αν τους εξαφνίζουν μια χαρά να πάνε και αυτοί μαζί, μια χαρά θα ήταν όλοι μαζί, έστολοι και εμεί, φασίστες να εξαφανιστούν. τέλο μου, αυτό είναι ένα χαρτωμένο, έτσι εγώ, σχόλιο δικό μου. Ε, λοιπόν, αυτό ε, από χθες επειδή έγινε η προφυλάκηση 7 ε, αυτών μυστικών ηγετών σύμφωνα με τα καταστατικά μέσα, ε, ε, γίνεται το έλα να δεις ε, στη Βαρκελόνια, από το αεδρόμιο, που υπάρχουν πραγματικά σφοδρέ συγκρούσει ε, με πολύ κόσμο που είχε κάνει κατάληψη το αεδρομίο, αλλά και στους δρόμους της Βαρκελόνης. Εχθές ψάχνουμε να βρούμε γιατί έχει κόσμο έξω από ένα κτίριο, ε, ιστορικό κτίριο της Βαρκελόνης, ας πούμε, δεν μπορούσα να βρούμε ακόμα. Ε, Τέλο πάντων, ναι, και τώρα που βλέπω κάποια βίντεο. Υπάρχουν εδώ φράγματα με φλόγε που φτάνουν ε, μέχρι και τα δύο μέτρα. Έτσι, όπω το είδα από το βίντεο, πολύ, πολύ δυνατέ φλόγε. Συνεχίζει δηλαδή και σήμερα ε, η βραδιά Σύγκρουσεων στη Βαρκελόνη. Σε πλησιάζουν κολλητοί. μοναχά τα προσχήματα. Λίγα τσιχά, χαμόγελα. Τι κάνε τα γεια σου, δεν είναι εύκολα τα φόζε. Σε αυτό σου δεν αφήνει περιθώρια και τα μάτια. σε άδειο. λα τα μάτια σε Λοιπόν, να πούμε ένα γεγονός το οποίο συνέβησε ε, το προηγούμενο Σάββατο ένα περίο, περίοργο γεγονός, ε, περίοργο για όσους και όσους δεν ξέρουν, και ε, κι εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτούς που δεν ξέρω, Όμω το αναφέρω γιατί έχει αναδειχθεί σαν ε, γεγονός, έχει βγει στην δημοσιότητα επάνω. Το προηγούμενο Σάββατο, λοιπόν, το ο αναρχικό ε, ε, ε, ΣΥΝ. Ε, ο Αναρχικός ΣΥΝ, ε, συγκεκριμένα ε, ε, ε, ένα αυτοκίνητο ε, πέρασε δίπλα από ένα γνωστό αντιφαστικό μπάρ με μεγάλη ταχύτητα και τον, <coughs> και τον σκότωσε από πάνω από το, το αυτοκίνητο. Οι λεπτομέρειε της τηλεφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές Υπάρχει πολύ μεγάλη καχυποψία ως ε, ε, ε, δολοφονία εκ προμελέτης, ας πούμε. Ίσως από φασίστες, ίσως δεν, δεν, δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει μια τέτοια σκέψη. Ε, ε, πολύ... Στο Πόρτλαντ έγινε αυτό, δεν το είπαμε. Ε, στο Πόρτλαντ έγινε αυτό, στις Ομνένες δηλαδή. Ε, σε όλο τον κόσμο θα, θα υπάρχουν συγκεντρώσεις ε, Αναρχικών Αντιφασιστών ε, στη μνήμη του, του, του δολοφονημένου ε, Αναρχικού Αγωνιστή ΣΥΝ ε, Ναι, μισό λεπτάκι, να σας πω και περισσότερες λεπτομιρίσεις ε, για το πότε Σίν Κάιλερ ε, θα υπάρξει συγκέντρωση υπάρχουν συγκέντρωση γενικότερα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω και διαβάζω ψάχνω να βρω θα υπάρξουν συγκεντρώσει από αναρχικούς αντιφασίτες αντιφασίτες αναρχικές και εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα θα υπάρξει μια ε, συγκέντρωση υπάρχει, τρέχει αυτή την ώρα συγγνώμη, αυτή την ώρα συγκέντρωση ε, στην καλλιδρομία στα σκαλάκια σου στρέφει όπως είπαμε στη μνήμη του τολοφονημένου αναρχικού Σιν Κέιλερ Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω της εφαρμογή Wire Το αρχικό το Y είναι ε, W, Wire λοιπόν ε, Ψάχντε να βρείτε το nickname Κουβέντες στη γιάφκα, μας κάνετε έτοιμα και μιλάμε στον αέρα εφόσον θέλετε ή να στείλετε ομιγμά σας στο email του Radio Regime, στη σελίδα επικοινωνία. Πάμε να αναφέρουμε και παρέμβαση που έγινε στο Ρέθινο σήμερα το απόγευμα, μέσημερο απόγευμα, από άλλέγους στον αγώνα των ανθρώπων των αυτών περιοχών της Ροζάβα. Συγκεκριμένα, διεξάγεται ένα παγκόσμιο ροτάθλημα mini σόκερ mini football, που θέλετε, πέστε το, στο Ρέθυνο και στο παιχνί της Τουρκίας με τη Βραζιλία. Μπήκαν στο γήπεδο... Αλληλέγγυοι, αλληλέγγυες και κάνα παρέμβαση φωνάζοντας συνθήματα κατά του φασιστικού τουρκικού κράτους και του Ερντογάν και υπέρ στον, και των αγωνιζόμενων γυναικών και αντρών Κούρδων-Κουρδισσών ε, της Ρωσάβα. Σύμφωνα με αυτά που γράφτηκαν σε social media υπήρχε και ένταση ε, Κάποια στιγμή οι περισσότερε λεπτομέρειε δεν γνωρίζουν για την ένταση αυτή. Υπάρχει βίντεο το οποίο έχει ανέβει στα social media. Στο indie media δεν έχει ανέβει κάτι από ό,τι βλέπω και δεν ξέρω αν έχει ανέβει, έχει ανέβει ενημέρωση στον παλωθιά. Μπορεί να δείξει στον παλωθιά λεπτομέρειε για αυτή την παρέμβαση. Μπορούμε να δούμε και εμεί και να σα πούμε δύο-τρει λεπτομέρειε περισσότερε από αυτά που ξέρουμε. Λοιπόν, πού είναι η μαγεινά τη Όχι, δεν έχει περισσότερο λεπνομήρες από τι είπαμε ούτε στον παρελθείο από το ρύχνοι μάτια αυτή τη στιγμή. Ε, μον... <coughs> ναι, δεν είναι. έχει. Γενικώ η αντιπαστική κοινότητα όλη του ελευθύνηνου ε, ήθελε συμμετείχει στην ε, παρέμβαση που έγινε σήμερα στο γήπεδο. Στο γήπεδάκι αυτό. Ε, δεν ξέρω σε ποια περιοχή γίνεται ε, το πρωτάθλημα, αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ε, και υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει και βίντεο στο social media, μπορείτε να το παρακολουθήσετε ένας λεπτού περίπου κάπου εκεί Να διαβάσουμε και μια ενημέρωση. Η προγραμματισμένη δίκη που ήταν να γίνει σήμερα σε δεύτερο βαθμό των 7 συντρόφων συντροφιστών από την υπόθεση Κρασταλτική Εκκένωση κατάλληλου του βιβλίου Ζωγράφου Ζογράφου είχαν καταδεκαστεί πρωτόδικα σε 7 μήνε κάθεξη με τριετία αναστολή 5 και υπόλοιποι 2 με 6 μήνε κάθεξη με τριετία αναστολή αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2017. Λοιπόν, η δίκη αυτή αναβλήθηκε για τι 14 Μαου του 2020. Ομοιρία συνέχεια δηλαδή. Να πούμε πως υπάρχει κείμενο των συλληφθέντων τη ε, παρέμβαση το 984 την 1η ε, Οκτωβρίου ε, που έχει αναρτηθεί και αυτό στο Handassin.com και φαντάζομαι και σε άλλα μπλοκάρτα την πληροφόρηση. Ε, αυτή η παρέμβαση αφού έλειξε, δέχτηκε οι άνθρωποι που την πραγματοποίησαν επίθεση από μπάτσου τη όπικη Δίας με αποτέλεσμα προσαγωγή και σύλληψη. Εφτά ατόμων αν, κάνω. αν θυμάμαι καλά, νομίζω, ναι. Ε, αντικείμενο της παρέβασης, να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασο, αν μπορώ να διαδείτε όλο το κείμενο στο Άθεση, τη Media. αντικείμενο της παρέβασης που έγινε κατά διάρκεια της εκπομπή Αθήνα Μακούς ήταν να διαβαστεί ένα κείμενο αλληλεγγύης, όπως γράψει το απόσπασμα που διαβάζουμε, στους συλληφθέτες και σε όσους έχουν πληγεί. Από τι τελευταίε κατασταλτικέ επιχειρήσει, σκοπός παρέμβαση ήταν το σπάσιμο μονοπωλίου τη ενημέρωση που είχε επιβληθεί από αυτού που έχουν οικονομική δυνατότητα και την πολιτική θέληση να ξαγοράσουν σχεδόν το σύνολο τη εγχώρια δημοσιογραφία. Από την κεντρική εξουσία που θέλει ακόμα και το Αθηναϊκό Πρακτηρίο Ειδήσεων, την πονταχική πηγή δηλαδή των ειδήσεων, να ελέγχεται κατευθείαν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, προκειμένου να λογοκρίνονται, να και να εξαφανίζονται όσε ειδήσει ή πληροφορίε. Μπορούν να διαταράξουν την κοινωνική ισορροπία. Για του λόγου του αληθέ, σχετικά με τη σχέση τη εξουσία με την αλήθεια, η σύλληψη μα πραγματοποιήθηκε μετά από μήνε που κατέθεσε άνθρωπο του Πακογιάννη και στην οποία καταθέτει ότι απειλήσαμε ότι θα βάλουμε φωτιά στο σταθμό, εξαναγκάζοντα έτσι το προσωπικό του σταθμού να ικανοποιήσει το αίτημά μα. Βέβαια, ο διευθυντή του σταθμού δέχτηκε να γίνει παρέμβαση στον αέρα, με μόνο του απέτηση απλά να ακούσει πρώτα χητικό, η οποία δεν εισακούστηκε. Και δεν χρειάστηκε καμιά απολύτως πίεση για να συμφωνήσει ενώ ο Πορουσιαστής Εκβοίης δήλωσε δημόσια ότι δεν ασχήθηκε καμιά απολύτως βία. Αυτό είναι απόσπασμα από το κείμενο των ε, συλληθήσεων συλληθέντων του 1984. Λοιπόν, ακούτε ότι έχουν πει κουβέντες στη γιάφκα, ένα δύοωρο βραδινό talk show που ακόμα δεν έχει γίνει talk show. Ακόμα μιλάμε, <laughs> είναι ένα δύοωρο προς το παρόν μονόπρακτο ή ένα δύοωρος βραδινός μονόλογος του Jim Fragma στο μικρόφωνο. Βελπίσουμε ε, ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια επιθυμία από κόσμο να μιλήσουμε και στον αέρα. Ούτως ή άλλως είναι χωρί πραγματικά στοιχεία, ούτως ή άλλως είναι μέσω nickname, ούτως ή άλλως γίνεται μέσω εφαρμογής ε, θα δούμε όποια και ποιος θέλει Υπάρχει πάντως αυτή την δυνατότητα του live ε, Είμαστε 20 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής ε, Κυριότερα περισσότερο μουσική Για ό,τι θέλετε ξέρετε πως να επικοινωνήσετε μαζί μας Τώρα εμείς εδώ έτσι διαβάζουμε και δύο-τρία πράγματα Από την επικαιρότητα που την έχουμε αντιληφθεί εμείς Και από τις πηγές ε, ενημέρωση που επιλέγω να... Ε, να δηλώ τις όποιε ειδήσεις Να αναφέρουμε και το γεγονό ότι ε, έχονται, έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει ε, καταλήψεις και κινητοποιήσεις ε, ενάντια στον νόμο καταρήξης του ασύλου και στις αλλαγέ που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας για την τυλοπάθμια εκπαίδευση, ε, την περασμένη Παρασκευή, βασικά, ε, Έγιναν μετά από γενικέ συνέσει, 30 σχολών για το θέμα. Αποφασίστηκαν, που πάμε καταλήψει, κινητοποίησει, ενάντια στην καταλήξη του ασύλου, τι αλλαγέ που γίνεται το Υπουργείο Παιτία, σε διεθνεί βάθο εκπαίδευση. Αυτέ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διαγραφή φυτών που ξεκινάν ξεπερνούν τα νίση 2 χρόνια. Ε, τα νη συν δύο χρόνια το νη σημαίνει πόσο κρατάει μια ε, επίσημη ας πούμε, ε, ένα επίσημο πρόγραμμα σπουδών έτσι τέσσερα χρόνια συν δύο δηλαδή 6, αν είναι τέσσερα χρόνια το η σχολή σα. συν έξι μετά τα έξι τελειώνεται αυτό τώρα επειδή έχω μείνει λίγο και έξω στα φοιτητικά και στα εκπαιδευτικά αυτό νομίζω πως είχε χρόνια που έχει με την άλλη, την, την, της νέα δημοκρατία πώς τη λέγανε. Στα φύτρικα του 2017, που είχαν γίνει ο χαμός που είχε γίνει με τις σύγχρονε συγκρούσει. Ε, που θέλαν να σταματήσουν του αιώνιους και τις αιώνιες φοιτητε, Νομίζω ότι δεν είναι καινούριο. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν θέλω να παραπληροφορώ, παραπληροφορώ το έχω πει πάρα νομίζω ότι αυτό τη συνδύο μετά το τέλο τη επίσημη διάρκεια σπουδών τη κάθε σχολή νομίζω ότι είναι και πιο παλιό. Τέλο πάντων, μείωση εισακτήων στα ΑΕ, καλά, αυτό δεν είναι ε, και σύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά, και αυτό είναι πιο παλιό. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία επειδή έχω μείνει μάλλον πίσω, είναι παλαιότερε προσπάθειε να περάσουν και ίσω δεν έχουν περάσει μάλλον. Γιατί να πω την αλήθεια, δεν τα παρακολουθώ τα εκπαιδευτικά. Δεν τα παρακολουθώ. Τέλο ε, καταλήψεις λοιπόν και κινητοποιήσει έχουν προφαστεί εντάξει σε αυτό το νομοσχέδιο για την παιδεία Αλλά στους δρόμους της Βαρκελώνης γίνεται πραγματικά χαμός. Ε, φανταστείτε ότι υπάρχουν δημιουργίε που περπατάνε συνδεταγμένα μέσα σε σοκάκια και σε κεντρικού δρόμους στην ε, πλατεία, τώρα δεν ξέρω και τη λένε αυτή την πλατεία στη Βαρκελόνη. δεν τα ξέρω, Δεν <χαι>, να κάνουμε τώρα. Ε, και με το όπλο, με τις πλαχιστικές σφαίρες το κλασικό αυτό με τι πλαστικέ σφαίρε και το σιγαστήρα ή δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το ματσούκι μπροστά στην κάνει αναχείρα και πυροβολούνε τον κόσμο, πυροβολούν τον κόσμο όποιον είναι μπροστά, όποια είναι μπροστά. Όποιο είναι και όποια είναι, ε, ξύλο από τη μέση και κάτω, κυρίω να πω την αλήθεια. Δεν έχει σημασία, αλλά από τη μέση και κάτω το, αυτό και πυροβολούν τον κόσμο με πλαστικέ σφαίρες Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Κάνουν πέρασμα, κάνουν πέρασμα στους δρόμους και πυροβολούν και πυροβολούν. Είναι απίστευτο. Πλαστικές σφαίρες χθες με τι σημαίνει. Αυτά τα μεγάλα, τα, τα σφαιρίδια, τα μεγάλα που άμα σε βρουν στο μάτι το βγάλανε. Ή μπορεί να σου ακροτηρέσουν ακόμα και χέρια ανάλογα πως θα σε βρούνε με τέτοια ταχύτητα και πια γωνία. Τέλος πάντων, γίνεται χαμό στη Αν θέλετε, α, αν θέλετε να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή ζωντανά, τις ε, διαδηλώσεις από του δρόμους, τα όσα συμβαίνουν από τους δρόμους σε το βραγγελόνι, ε, υπάρχει στη Twitter ένας λογιασμός, μπορεί να το γνωρίζετε, η 14 λέγεται ο το λογιασμού, η 14 που έχει κάνει ένα retweet ε, ζωντανή κάλυψης, το Periscope, των γεγονότων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη. Επαναλαμβάνω, ο Χρήστης η 14 έχει κάνει retweet ε, μετάδοση live στο periscope από τους δρόμους της βαρκελώνης. Για να πούμε τη διαφορά, ότι σε σχέση με τα γεγονότα του 2017, περίπου τέτοια εποχή ήταν, όχι μάλλον το καλοκαίρι, ε, Ιούνιο ή Ιούλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς ε, το μήνα, το 2017 όταν εισβάλλανε οι Ισπανοί μπάτσια, στη Βαρκελόνη, για να καταστήλουν τη προσπάθεια διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Τότε ο κόσμος, για τους λόγους που αυτοί που θέλουν να το κάνουν, Προσπαθούσε από το να συγκρουστεί να ψηφίσει. Δεν ξέρω να το θυμάστε. Μπαίνανε, κοπανάγανε κόσμο, μπαίνανε σε κάλπε, α πούμε. Φιαστήκαμε για τι κάλπε, απλά εξιστορώ μια πραγματικότητα που συνέβαινε από δύο χρόνια. Ε, τώρα δεν υπάρχει κάτι που να πούνε: Α, ah, οκ, okay, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι ξύλο και να φάω, να πάω στην κάλπη να ψηφίσω, ρε παιδί μου, για να αυτό. Λοιπόν, ε, τώρα είναι άλλη φάση τώρα δεν έχουν να προστατεύσουν μια διαδικασία εκλογών είναι στους δρόμους και προφανώς α σούμε μετά από την ακύρωση του δημοσιοφίρματος ε, τη φυλάκηση μισό λεπτό μισό λεπτό γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν τη φυλάκιση που λέγαμε, ναι, του λέγα, τη του κουάρλε ε, ε, του αρχηγού εκει των καταλανών ας πούμε ε, τι λέγαμε ναι α λέγαμε ότι ε, είναι όπως και να γίνει διαφορετική συγκυρία τώρα, τώρα έχουν περιθώριο χρόνο αρκετή συσσωρευμένη οργή από τη φυλάξη του Μπουτζεμό και τώρα άλλων αυτονομιστών ηγετών ε, ε, ε, που φυλακίστηκαν οπότε έχουν χρόνο να συγκρουστούν. Δεν είναι τα πράγματα όπως πριν από δύο χρόνια. Τώρα έχουν χρόνο να συγκρουστούν γι' αυτό και γίνονται εκτεταμένες συγκρούσεις δρόμους του Αυτά για την Βαρκελόνη. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Ε, γιατί θα αρχίσει να ακούγεται σιγά σιγά ότι είμαστε και στο πλευρό ανθρώπων που θέλουν αυτονομία. Αλλά αυτή την αυτονομία ρε παιδί μου, ας πούμε. Τα αφήνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν θα την κάνω τώρα 5 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή. Το σίγουρο είναι ότι, είμαι, ότι εγώ προσωπικά είμαι, βρίσκομαι απέναντι σε οποιαδήποτε διαδικασία ίδρυσης κράτου. Σε οποιαδήποτε διαδικασία διεκδίκηση ελευθερία είμαι μαζί αλέγγυο. Ελευθερίας, έτσι; ε, Ισότητας και ισοτιμία, ε, ισότητας, ας τη είναι άλλοι άλλος όρος, δεν είναι σε αυτή την κουβέντα. Αλλά σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία είμαι αλληλέγγυο. Ωστόσο, σε διαδικασία ίδρυση νέου κράτου σίγουρα είμαι απέναντι. Και νομίζω ότι και οι αναρχικέ ομάδε από την Καταλωνία είχαν την ίδια, τα ίδια προτάγματα σε παρεμβάσει που κάνανε λίγο πριν το δημοψήφισμα του 2017. Πάντως τα παιδιά των κοινωνικών συγκρούσεων είναι πάρα πολύ το στην ίδια χρονική συγκυρία. Οι εντάσει είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Τα πεδία των κοινωνικών συγκρούσεων λοιπόν από Χόγκον, Κολομβία, πρωτύτερα. τώρα έχει σταματήσει λίγο στην Κολομβία πούμε, η ιστορία Εκουαδόρ και εκεί σταμάτησε μετά την συμφωνία των Αυτόχτονων που ήταν... Η μπροστάλλινη του κινήματο ενάντια στο καθεστώ και στην αύξηση τη βενζίνη. Ισπανία. Ε, ε, και πού άλλο δηλαδή, άλλο ένα μέρο που μου ξεφεύγει, Για φεύγει διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Ε, Ιράκ, το οποίο δεν έχουμε νέα από το Ιράκ. Σφάξαν 100 ανθρώπου. Τα παιδιά των κοινωνικών συγκρούσεων είναι διευρημένα. Ε, σε τέτοιο βαθμό που ίσως να μην το έχουμε δει ε, εδώ και αρκετά χρόνια ίσως να είδαμε κάτι αντίστοιχο στην λεγόμενη Αραβική Άνοιξη αλλά, αν θυμόμαστε καλά στα κράτη της Βόρειας Αφρικής ίσως κάτι αντίστοιχο να βλέπαμε στον νότο της Ευρώπης με Ισπανία και Ελλάδα αλλά μόνο σε αυτές τις δύο περιοχέ συντονισμένα σε διάφορα μέρη του πλανήτη αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα ε, δεν νομίζω το έχουμε ζήσει τις τελευταίες δε, δύο δεκαετίες. Ε, είναι μια διευρυμένη κοινωνική οργή. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε κοντά στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά να πούμε το καλή νύχτα. Για ό,τι θέλετε ακόμα έχετε ένα περιθώριο να στείλετε το μήνυμά σας. Να μας πείτε τι θέλει να το πούμε στον αέρα. Να πούμε ότι από εδώ και στο εξή η εκπομπή, εφόσον μεταδίδει 10 με 12, θα παίζει σε επανάληψη κατευθείαν μετά το τέλος τη ε, εκπομπή της 12, έτσι ώστε κάποιοι άνθρωποι που ακούγανε την εκπομπή να μπορούν να την ακούσουν και στην παλιά τη ώρα. για την αποδόμηση του κυρία του λόγου και τη διάχυση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία. με την Μονή ε, να πούμε ότι μας πρόλαβε το, το αυτόματο αυτοματοχητικό σήμα του Radio De ε, να ευχηθούμε λοιπόν καθώς ήρθαμε στο τέλος ε, τη ε, απόψη της εκπομπής ε, κάθε ε, δύναμη ε, και τύχη ίσως για την αυρίαν ημέρα να λοιπόν, είναι καλύτερα από την προηγούμενη να σας πάνε όλα καλά όσο γίνεται καλύτερα πάντων. να ευχηθούμε καλό ξημέρωμα αύριο και για όσες και όσου συνεχίσουν να είναι εξάγριμοι το βράδυ είτε να ακούσουν την εκπομπή αμέσως μετά αμέσως μετά σε επανάληψη ή σε ό,τι κάνουν να το ευχαριστηθούν να ξυπνήσετε και να βρείτε δίπλα σας αυτήν και αυτόν που επιθυμείτε πολλά φιλιά, καλή νύχτα για την αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου και τη διάκριση των ελεύθερων και κοινωνικών αγώνων.